Πέζο. Πεπόνι. Κάπα. Έμπορο. Λάμπα. Τομπατέρα. Μπένο. Μπαρπούνι. Βάρμπα τέλος, περίτω, κάτι, αντάμα, τον δίχο, έντιμος, δίνω, αδίο, καβουρδίζω, Τζίτζικας, Τζάμι, Μουτζούρα, Κάνετε, Κακός, Σακούλα, Κύριος, Κέρδος, Κιάλι, Αγκαλιά, τον γκόπο, έγκατα, αγγίστρι, ανάγκη, τον γερό, γάζι, γαρίζο, γέμι, ψεύτης, τον ψεύτη, ξεχνώ, τον ξεχνώ, μαύρο, ψωμί, άμμος, αμφίβιος, άμβονας, Νάνος, νερό, απόν, νύχτα, νιάτα, την γάπα, τον ξέρο, τον κήπο, την μπένα, τον ψεύτη. Τον φύλλο. Τον βίο, Λάθος. Αλλά. Λεπτός. Τηλημάνη. Παλιό. Ράμα. Προφέρω. Έριξα. Τρέχω. Άντρας. Στρώμα. Φίλος. Οφελό. Βέβαια. Άβολος. Τέλω. Αθήνε. Δέκα. Παιδί. Σέλα. Κρασί. Τόσος. Κόσμος. Ζέστη. Μαζί χαρός, λάχανο, χήμα, χέρι, χιόνι, γάλα, γόνατο, μεγάλος, γύσο, γένος γυάλα, αγγούρι, εγγόνι, γρεμίζω, άγγελος, κάγγελο, καραγκιόζης, καγχασμός, συγχέω,